Στοίχοι 33-45 πράξει και οι λόγοι πηγάζουν εκ της καρδίας Όσοι δεν πιστεύσουν θα καταδικαστούν 33 Ποιος είμαι εγώ και αν πράγματι συνεργάζομαι με τον σατανάν Φαίνεται καθαρά από τα έργα μου και την όλη ζωή μου Ή παραδεχθείτε για διακηρύξατε των δέντρων ότι είναι καλόν και ο καρπός αυτού καλός Ή διακηρύξατε των δένδρον κακών και των καρπών αυτού κακών διότι από τον καρπόν του διακρίνεται τι είδους είναι το δένδρον και από τα έργα μου λοιπόν τα οποία δέχεστε ότι είναι έργα ευεργετικά και αγαθά αποδεικνύεται ότι δεν έχω καμία σχέση με τη δύναμη του πονηρού 34 Απόγονη φαρμακερών οχιών, πώς μπορείτε εσείς να λέγετε καλούς και αγαθούς λόγους αφού είστε πονηροί και εξ ολοκλήρου διεφθαρμένοι τούτο είναι αδύνατον διότι το στόμα ομιλεί εκείνα από τα οποία είναι γεμάτη ψυχή και υπερεκχειλίζουν εις αυτήν. 35. Ο αγαθός άνθρωπος έχει την ψυχή του πολύτιμων θησαυροφυλάκιων αγαθών σκέψεων και συναισθημάτων και βγάζει από εκεί αγαθούς λόγους. Και ο πονηρός άνθρωπος από των πονηρών θησαυρών των φαύλων διανοημάτων και επιθυμιών του βγάζει πονηρά και φαρμακερά και βλάσφημα λόγια. 36. Για να καταλάβετε δε πόσο αυστηρά θα κρυθείτε δια τα βλάσφημα και συλλοφαντικά λόγια σα, σα λέγω ότι δια κάθε λόγον περιττών και ανοφελή, των οποίων θα είπουν τυχόν οι άνθρωποι, θα δώσουν λόγον δια αυτόν κατά την ημέρα τη κρίση. 37. Διότι από του καλούσου σου λόγου θα δικαιωθεί και από του πονηρού σου λόγου θα καταδικαστεί. 38. Τότε έλαβαν τον λόγον μερικοί από του γραμματεί και του Φαρησαίου και είπαν. «Βιδάσκαλε, Θέλουμε να είδομε να αποσέ κάποιο εξαιρετικό και καταπληκτικό θαύμα που να μαρτυρεί την αποστολή σου». 39. Ο δε Ιησούς απεκρίθηκε τους είπε «Γενεά πονηρά και μηχαλή, που επρόδοκε την πίστην της προς τον ουράνιο νυμφίον, επιμένει να ζητεί θαύμα που να δεικνύει φανερότερον την αποστολή μου. Αλλά τέτοιο θαύμα δεν θα τη δοθεί παρά το θαύμα το οποίο προετυπώνεται και προεικονίζεται από το θαύμα Ιωνά του Προφήτου». 40. Διότι, καθώς τότε ο Ιωνάς ήτο μέσα στην κοιλία του κήτους τρεις ημέρες και τρεις νύχτα, έτσι θα είναι και ο Υιός του ανθρώπου μέσα στον τάφον και τα βάθη της γης επί τρία ημερονύκτια. 41. Άνδρες δινεβείτε θα αναστηθούν στην μέλου σαν κρίσιν μαζί με την γενεάν αυτήν και θα κατακρίνουν αυτήν. Διότι εκείνοι, γιατί ήσαν και δολολάτρε, μετενόησαν στο κήρυγμα του Ιωνά, ο οποίος και ξένοσήτο και κανέν θαύμα δεν έκαναν εις αυτούς. Και ειδού εδώ πολύ περισσότερα συντείνουν στο το να γίνει δεκτόν το ιδικόν μου κήρυγμα, παρόσα συνέτρεχον δια το κήρυγμα του Ιωνά. Διότι πρώι μου οι προφήτες σας εγνώρισαν τον αληθινόν Θεόν και σας προανήγγυλαν την έλευσήν μου. Και εγώ επί σας κηρύττω και με θαύματα καταπληκτικά σας αποδεικνύω ότι δεν είμαι απλούς προφήτης. 42. Η βασίλισσα τη νοτιοδυτικής Αραβίας, της χώρα Σαββά, θα αναστηθεί κατά την εσχά την κρίση μαζί με τη γενεά αυτήν και θα την κατακρίνει, διότι ήλθεν η βασίλισσα αυτή από την άκρη του κόσμου να ακούσει τη σοφία του Σολομόντος, μόλον ότι το γινεί και δεν εγνώριζε των αληθινόν Θεών. Κι δού εδώ είναι περισσότερον από το Σολομόντα, αφού εγώ δεν είμαι απλό σοφό όπω ήταν εκείνο, αλλά η μαυτή ενσάρκωση τη θεία Σοφία. 43. Της απίστου δέκες κλωροκαρδίου για νεά στο τέλος θα είναι κάκιστον, διότι όταν το ακάθαρτο πνεύμα βγει από τον άνθρωπο που οπωσδήποτε μετενόησε, περνά από τόπου που δεν έχουν νερό και ζητεί ανάπαυσην, αλλά δεν ευρίσκει αυτήν. Ανάπαυσην ευρίσκει όταν κακοποιεί και κυριεύει τον άνθρωπο. 44. Τότε λέγει «Θα γυρίσω πάλιν στο σπίτι μου ή στην καρδία του ανθρώπου από την οποία βγήκα. Και όταν έλθει, ευρίσκει το σπίτι αδιανών και σαρωμένων και στολισμένων. Ευρίσκει δηλαδή τον άνθρωπο αμέριμνων και μη εργαζόμενων, αλλά διατεθειμένο να δεχθεί πάλι τον παλαιόν επισκέπτη και γνώριμων. 45. Τότε πηγαίνει και παραλαμβάνει μαζί του πολλά άλλα πνεύματα πονηρότερα από τον εαυτό του, και αφού έμβει πάλι μαζί με αυτά, κατοικεί πλέον μονίμω εκεί. Και γίνεται η εσχάτη αυτή κατάσταση του ανθρώπου εκείνου χειροτέρα από την πρώτην. Έτσι θα συμβήκε στην πονηράν ταύτινη γενεάν, η οποία εφάνει προς στιγμήν ότι μετενόησαν από το κήρυγμα των προφητών και του Ιωάννου, αλλά όταν ηκούστη το κήρυγμα του Μεσίου, έδειξε πάλι την αυτήν αδιόρθωτον γνώμην.